Ύστερα υπάρχει σελίδα του σταθμού στο facebook Connie Pavla On Air Κάντε like και follow στη σελίδα ώστε να έχετε ενημερώσει και για τις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού μας Η σελίδα του σταθμού στο instagram είναι στη διεύθυνση Connie On Air κάτω Pavla Web κάτω Pavla Radio και ο λογαριασμό στο twitter στο AtOnAir Connie Ειδικά για εσά που αγαπάτε αυτή την εκπομπή Υπάρχει το σχετικό γκρουπάκι στο facebook, γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή Απο και βρίσκεται το group στο οποίο υπάρχουν link που σας πηγαίνουν σε όλες τις περασμένες εκπομπές ηχογραφημένε και tracklist ώστε να ξέρετε τι περιέχει κάθε εκπομπή σε αυτό το κομμάτι νομίζω είμαστε up to date μόνο μία εκπομπή σας χρωστάω ακόμα να ανέβει και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα και να που τα έτσι το ημερολόγιο και μιας και η εκπομπή μας είναι τι Δευτέρες οι επόμενες δύο Δευτέρες του 2023 είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Επομένως θα αποχαιρετιστούμε για αυτό το έτος από σήμερα και θα τα ξαναπούμε εκεί κάπου αρχές Γενάρη. Και σκέφτηκα έτσι για αποχαιρετιστήρια εκπομπή για φέτος να ετοιμάσω κάτι special ε, Ζήγησα μέσα μου να ετοιμάσω... Ένα χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα κάπως διαφορετικό, κάπως εναλλακτικό. Τελικά μου φαίνεται ότι το όλο θέμα των χριστουγεννιάτικων themes είναι τόσο τόσο πολυφορεμένο. Οπότε και τα mainstream διαλέξεις και τα πιο περίεργα και αυτά έχουν ε, χίλιο ακουστεί και χίλιο σχολιαστεί. Αφήστε που ε, δουλεύω έτσι και στο, στο χώρο του εμπορίου τέλος πάντων, οπότε... Μπαίνω βγαίνοντα και στα μαγαζιά του κέντρου, λίγο έτσι τα έχω συγχαθεί, να το πω γενικά, αυτά τα κούσματα. Σκέφτηκα όμως να είναι κάτι όχι ακριβώς ερωταστικό, αλλά ατμοσφαιρικό. Και θυμήθηκα τι υπέροχα soundtracks δίνουν τις ταινίες film noir. Αυτό το είδος, το οποίο ξεκίνησε αρχές, συγγνώμη, μέσα δεκαετία 40, και κράτησε περίπου δύο δεκαετίες, μέχρι και αρχές του 1960 περίπου. Πολύ πολύ παραγωγικό υποείδος του κινηματογράφου, κυρίως στην Αμερική, αλλά και όχι μόνο. Έχω διαλέξει λοιπόν εκλεκτά soundtrack. Είναι όλα μουσικά θέματα όπως καταλαβαίνετε, επομένως θα είναι ακόμα μία εκπομπή που δεν θα ακουστεί ούτε μία λέξη σε στίχο. Πάμε όμως ε, να ξεκινήσουμε με το μουσικό θέμα από την ταινία του 1952 Double Indemnity Αυτό το εξαιρετικό μουσικό θέμα ήταν του Μίκλος Ρόζα Ούγκρου Συνθέτη, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει και το περιβόητο χρυσό αγαλματίδιο, όχι αυτήν την ταινία. Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα, έχουμε αφιέρωμα στα, σε μουσικά θέματα από ταινίες film noir. Έλεγα στην αρχή ότι περισσότερες από αυτές έχουν γενιστεί στην Αμερική, και σκέφτομαι ότι δεν είναι τυχαίο, Μια και η εποχή που άνθησε το είδος, δηλαδή η δεκαετία 40-50 και λίγο από 60, η Ευρώπη ήταν καταστραμμένη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Καθώς επί τη Αμερικής δεν δόθηκε, έτσι, αν εξαιρέσει το Pearl Harbor, κάποια μάχη, το Hollywood έπαιρνε όλο και περισσότερο την ανηφόρα σε παραγωγές. Το θέμα που ακούσαμε ήταν από την ταινία «Double Indemnity», ε, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτός ο όρος Πάντως έχει να κάνει σχέση με ασφαλιστική απάτη Η ταινία είναι του 1944 Ο σκηνοθέτης ο Billy Wilder Και βασίζεται σε ομόνυμο βιβλίο του James McCain του 1943 Το οποίο είχε κυκλοφορήσει σε ένα περιοδικό Στο Liberty Magazine Σε 8 μέρη, σε 8 συνέχειες ας πούμε Σαν δίηγημα η ταινία λοιπόν είναι του 44, η παραγωγή ήταν 980.000 δολάρια, τεράστιο ποσόμα το σκεφτούμε και βέβαια απέδωσε τα δέοντα στο box office, 5 εκατομμύρια διαβάζω εδώ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Φρέντ Μακκέρεϊ ως ένας ασφαλιστής και η Μπάρμπαρα Στάνουικ σαν μία έτσι προβοκατόρισα σύζυγος η οποία κατηγορείται για τον φόνο του άντρα της. Ο Έντουαρτ Ρόμπινσον είναι ένας ασφαλιστικός σύμβουλος ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει αν το... Η ο θάνατος του συζύγου είναι ατύχημα ή όχι, διότι στην περίπτωση του ατυχήματο υπάρχει αυτός ο όρος που δίνει και το όνομα στην ταινία Double Indemnity, όπου ο δικαιούχος ας πούμε παίρνει το διπλό ποσό. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ ότι διακυβεύεται. Η ταινία αυτή έχει γραφτεί από πολλούς κριτικούς ότι ίσως είναι από τις ε, καλύτερες όλων των εποχών και θεωρείται από τις κλασικότερες του είδους και μάλλον αυτοί που ορίζει ας πούμε το, το genre που λέμε, genre στα γαλλικά. Το TST τελικά, film noir, είναι έτσι το πιο τρανταχτό παράδειγμα το τι πρέπει να έχει μια ταινία αυτού του είδους. Όπως σας είπα και στην αρχή, μόνο ορχιστρικά θέματα, οπότε τα μόνα λόγια που θα ακούσετε θα είναι από μένα, που θα λέω έτσι δύο-τρία πραγματάκια για τις ταινίες κυρίω. Ε, καλησπέρα μικροφωνική στο φίλο Φώτη, ε, στο Γιώργο και στον Όμηρο και σε όσους άλλους τυχόν ε, είστε εκεί έξω απολαμβάνοντα την τελευταία εκπομπή «Απολαύστανα Έθινα» για φέτος. Λιθ Στίβενς για τη συνέχεια με το μουσικό θέμα από την ταινία του 1949 «Not Wanted». Αν εξαιρέσουμε το πρώτο σκόρ που ακούσαμε που ήταν 8 λεπτά και κάτι, όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά πιο μικρά. Καλησπέρα και στη φίλη Τζίνα, μας γράφει εδώ πολλά σημαντικά πράγματα όμηρος για τον μικρός Ρόζα που, ακούσαμε που άνοιξε την εκπομπή, θα ακούσουμε και μια άλλη σύνθεσή του ακόμα. Υπενθυμίζω, ο μεγάλο ε, συνθέτης αυτός πήρε και το χρυσό γαλματίδιο της Ακαδημίας... ...όχι για την ταινία που είπαμε πριν, αλλά για το κλέφτη της Βαγδάτης. Στο διατάφτα, λοιπόν, το Not Wanted είναι Αμερικάνικο Παλήφιμου του 1949, δραματικό... ...σκηνοθέτης Έλμερ Κλίφτον και Uncredited, διαβάζω εδώ, Ιντα Λουπίνο. Γιατί αυτό, γιατί ο πρωταγωνιστής, ο αρχικός, έπαθε καρδιακό και ε, Λουπίνο μπήκε στη θέση του. Ε, σε υπερίληψη, ας πούμε, της ταινίας, είναι μια νεαρή γυναίκα, ε, γοητεύεται από έναν ε, ταξιδιώτη μουσικό και ενώ νιώθει την καταπίεση από το πώ του συμπεριφέρονται οι γονεί, της σε ένα, σε ένα συντηρητικό περιβάλλον, ε, καταλείπει το σπιτικό της για να ακολουθήσει έτσι τον ε, τροβαδούρο ο οποίος θέλει να ταξιδέψει και να κυνηγήσει την καριέρα του στο τραγούδι. Μετά που φεύγει από αυτήν και την παρατάει, μαθαίνει ότι είναι έγκυος και πρέπει να πάρει μια απόφαση τι θα κάνει με την εγκυμοσύνη. Δίνει τολικά το παιδί για υιοθεσία αφού το γεννήσει, αλλά πνίγεται από τις ενοχές ε, μέχρι του σημείου να φτάσει να κλέψει ένα... Ε, άλλο μωρό από ένα καρότσι. Εν τω μεταξύ ο εργοδότησης στο Βεζινάδικο που εργάζεται, την έχει Κάπως λίγο θα θύμιζε και πολλές έτσι, ελληνικές ταινίες και δράματα του Φόσκολου, αλλά ξέρετε πιο γαλογυρισμένα και με πιο πολύ έτσι, ατμόσφαιρα. Κοινό χρακτηστικό σε όλες αυτές τις φοβερές ταινίες, εκτός από το φοβερά soundtrack, είναι και οι απίστευτες αφίσες. Με τα ελάχιστα γραφιστικά μέσα της εποχής βλέπουμε κάτι μακέτες φοβερές. Πραγματικά είναι να τις τυπώσεις και να τις βάλεις έτσι κάδρο στο σπίτι σου. Ακούσουμε ακόμα ένα σκορ από τον ίδιο συνθέτη, Λιθ Στίβενς, αυτή τη φορά, με συγχωρείτε, από την ταινία του 1953, The Hits Το θέμα της ταινίας The Hitchhiker του 1953. Στα ελληνικά, ε, ο δολοφόνο της Λεωφόρου. Το πρωτότυπο, είπαμε, The Hitchhiker Είναι λοιπόν και αυτό ακόμα ένα φιλμνοάρ, Αμερικάνικης πάντα παραγωγής του 1953, σκηνοθεσία της Άιντα Λουπίνο. <coughs> με συγχωρείτε. Και σενάριο του Ρόμπερτ Τζόσεφ της Λουπίνο και του πρώην συζύγου της Κόλλιρ Ιαγκ. Βασισμένο σε μια ιστορία του Ντάνιελ Μέιν Εμπνευσμένη την πραγματική ιστορία του Billy Cook, ενός ψυχοπαθή δολοφόνου, ο οποίος το 1950 στην Καλιφόρνια δολοφόνησε μια πενταμελή οικογένεια και ένα πλανόδιο πολιτή. Προταγωνιστούν οι Έντμοντ Ομπράιεν, Φρανκ Λόβτζοϊ, Βουίλιαμ Τάλμαν και Χωσέ Τορβέι. Ακόμα μια φοβερή αφίσα βλέπω εδώ πέρα, πολύ έτσι δραματική, με μια... Έτσι, με ένα κόκκινο background και μια, τα γράμματα της Λεζάντας, να γράφουν «Who will be his next, victi next victim, you». Ε, κάτι άλλο που παρατηρώ σε σχέση με τις ε, ταινίες film noir είναι η μικρή διάρκεια. Τουλάχιστον για τα δεδομένα τα σημερινά που, ας πούμε, το καλοκαίρι είδαμε το Oppenheimer 3 ώρες και κάτι». Εδώ οι περισσότερες φλερτάρουν ε, εκεί, γύρω στην ε, μια μισή ώρα και πολλές φορές και πιο κάτω. 70 λεπτά βλέπω εδώ πέρα το δολοφόνος τη λεωφόρου. Ε, θεωρείται αυτή η ταινία πολύ σημαντική και ήταν η πρώτη, το πρώτο αμερικάνικο φιλνουάρ που σκηνοθέτησε μια γυναίκα και επιλέχτηκε το 1998 για να ανταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφη των Ηνωμένων Πολιτειών, ως πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική. Η ταινία είναι δημόσια, βέβαια, ε, μπορεί να τη δει όποιος θέλει. Φανταστείτε όπως έχουμε εμείς εδώ την ε, ταινιοθήκη. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στο Hollywood... με πολύ πολύ σημαντικότερες και περισσότερες ταινίες. Συνεχίζουμε με τον ε, Frank Waxman με τη μουσική από την ταινία... Night and the City. Neptune Imagination Web Radio, Kanye on air.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 Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνελ είναι η εκπομπή «Απολαύστε Ανέφθηνα» η τελευταία για φέτος, καθώς οι επόμενες δύο Δευτέρες πέφτουν πάνω στις γιορτές και έχουμε ένα απολαυστικό αφιέρωμα σε μουσικά θέματα που ντύνανε ταινίες φιλ Καλησπέρα και στο φίλο Δημήτρη, δεν ξέρω αν τον χαιρέτησα από μικροφόνου. Έκανα ένα μικρό λαθάκι, το κομμάτι που ακούσαμε πριν, το spot ήταν Franz Waxman... ...αλλά όχι το Night in the City, αλλά ανταυτού το θέμα από το Two Misses Carols. Ε, μεγάλα ονόματα σε αυτή την ταινία. Humphrey Bogart, Barbara Stanwyck. Ο Μπογκάρτ παίζει έναν ε, παντρεμένο καλλιτέχνη, έναν ζωγράφο... Και η Μπάρμπαρα Στάνβικ παίζει την Σάλι Μόρτον. Αυτοί οι δύο γνωρίζονται ενώ ο πρώτο είναι σε διακοπέ, κρύβοντα την ζωική του κατάσταση από τη Σάλι, ο Γκόφρι, ο ήρωας δηλαδή στην ταινία, αρχίζει και ζωγραφίζει ένα πορτρέτο από τη γυναίκα του, πολύ έτσι διαστρεβλωμένο, α πούμε, και στη συνέχεια τη σκοτώνει δίνοντά τη σιγά σιγά δηλητήριο προτού καλά-καλά θρηνίσει -καλά ο Γκόφρι ε, παντρεύεται τη άλλη και μετά από λίγο αρχίζει να ζωγραφίζει επίσης ένα το πορτρέτο δικό της καθώς στην προσοχή του τραβάει μια άλλη γυναίκα η Σεσίλη Λέιθαμ Άλεξη Σμιθ η ηθοποιός που την υποδίεται και το μεγάλο ερώτημα είναι ο αλόφρον ε, Γκόφρει θα σκοτώσει ξανά πολύ πολύ ατμοσφαιρικά όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Ακριβώς μετά το spot, το θέμα που ακούσαμε ήταν την ταινία του, με τίτλο «Push Over». Μ αρέσουν πολύ οι ελληνικές μεταφράσεις, ο δολοφόνος θα έρθει απόψε. Καμία σχέση απολύτω, δηλαδή. Το 1954 λοιπόν, σκηνοθέτης ο Ρίτσαρτ Κιν, πρωταγωνιστούν Μακάρι, τον έχουμε δει ήδη σε Φιλ Κάρι και Κιμ Νόβακ στον πρώτο της αναγνωρισμένο ρόλο. Η ταινία ε, ήταν επί της ουσίας, από δύο μυθιστορήματα. Το The Night Watch του Τόμας Βολς και το ε, Rafferty του William S. Ballinger... Και του Ρόι ο οποίος, ε, αυτό συγνώμη, ο Ρόι Χέγγινς έκανε τη διασκευή, αυτών τον δύο, ο οποίος μετά γνώρισε πολύ μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, με σειρέ όπως ε, The Fugitive, Maverick και The Rockford Files. Θα ακούσουμε ακόμα έτσι ένα ε, μεγαλοσκελές ε, μουσικό θέμα, ε, Frank Swagman, Sunset Boulevard. πριν μια εβδομάδα περίπου σε ένα μέρος μακρινό ή όχι και τόσο μακρινό τέλος πάντων σε χώρο χωρίς ίντερνετ και τηλεόραση και γύρισα στο παλιό καλό κλασικό FM ραδιόφωνο και έτσι έβαλα δεύτερο πρόγραμμα και θυμήθηκα πως κάποια πράγματα έτσι είναι διαχρονικές αξίες Εδώ μας γράφει ο φίλος Γιώργος για μια εκπομπή που Ηταν 30 χρόνια πριν, 35 mm. Δεν την έχω προλάβει και πώς θα μπορούσα, εμ, ή θα μπορούσα να την έχω προλάβει, αν την ακούγαν οι δικοί μου τέλο πάντων. Συντονισμένη ακόμα στον Κόνιο η τελευταία εκπομπή απολαύση ήταν για φέτο και έχουμε αφιέρωμα στα scores ε, από Film Noir. <coughs> Με συγχωρείτε. <coughs> Αυτό που ακούσαμε ήταν πάλι ο Franz Waxman, που πολύ αρέσει και στον όμοιρο από ό,τι κατάλαβα. <εγελίδε> και το μουσικό θέμα ήταν από την ταινία «Η λεωφόρος της Δύσης. Την ταινία ο πρωταγωνιστή ο Βίλιαμ Χόλντεν ως ένας σεναριογράφος και η Γκλώρια Σουάνσον σαν μία πρώην ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου η οποία τον τραβάει στο δικό της φαντασιακό κόσμο όταν ονειρεύεται ότι θα κάνει τη μεγάλη της επιστροφή στη Μεγάλη Οθόνη. Ο Έρικ Von Strohheim παίζει τον Max Von Mirelink, τον αφουσιωμένο της Butler. Και η Nancy Όλσον, Jack Webb, Lloyd Coff και Fred Clark εμφανίζονται σε βοηθητικού ρόλου. Λεωφόρος τη Δύσης ή στα αγγλικά Sunset Boulevard ε, είχε δοξαστεί από τους κριτικούς όταν πρωτοκυκλοφόρησε 11 υποψηφιότητες παρακαλώ για Όσκαρ και μάλιστα οι τέσσερις από αυτές για τις βασικές κατηγορίες υποκριτική, δηλαδή α, β, αντρικού και γενικίου αντίστοιχα. Ε, είναι μία από αυτές τι ταινίε, οι οποίες είναι και αυτές στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου από το 1989, καθώς θεωρείται ε, από τις σπουδαιότερε ταινίε, αισθητικά και καλλιτεχνικά που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Μου αρέσει ότι υπάρχει ένας ε, φορέας στην Αμερική που τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα και ε, ε, έτσι βαδίζει προς τη διάσωση τέτοιων πολιτιστικών ε, δημιουργημάτων. Έχουμε πει για τόσες και τόσε ε, ταινίες, δεν έχουμε πει δύο-τρία λόγια για το είδος ε, γενικότερα. Το film noir, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι προέρχεται από τα γαλλικά, ο όρος. Αυτό λεξί σημαίνει μαύρη ταινία. Στην περίπτωσή μας, στην προκειμένη, ε, σκοτεινή, θα λέγαμε. Ο όρος, λοιπόν, αυτός δεν Εξ αρχής ε, οι ταινίε αυτέ με τι οποίες καταπιανόμαστε, όταν ε, πεζόντουσαν, τον καιρό του δηλαδή, απλά ονομαζόντουσαν μελοδράματα. Ο όρο αυτός ε, πρωτοπεριγράφηκε το 1946 από έναν ε, ταινιοκριτικό, αλλά άρχισε να επικρατεί πιο έτσι, σε σταθερό έδαφος ας πούμε, από τη δεκαετία του 70 κι ύστερα. Ε, θεωρείται ότι ένας, μια βασική επιρροή για τις ταινίες Finn noir είναι, αισθητικά μιλώντας ή από πλευράς, φωτογραφίες αν θέλετε, ο κινηματογράφος του γερμανικού ε, Πολλά Ένα κοινό μοτίβο πούμε, στις ταινίες αυτές είναι ε, κοινικές συμπεριφορές και ακόμα πιο ταπεινά κίνητρα. Ε, το υποείδος ας πούμε όπως είπαμε άρχισε να κατηγοριοποιείται έτσι από το 70 και μετά δηλαδή να το αναφέρουν περισσότεροι πλέον ως τέτοιο και η θεματική των ταινιών αυτών ε, πιάνει ένα πολύ, μια πολύ μεγάλη γάμα ένα κλασικό μοτίβο είναι φυσικά αυτό του ιδιωτικού ερευνητή όπως πραγματος χάρη στο Big Sleep ε, ένας ε, αστυνόμος χωρί όπως στο Big Hit Ένας ε, μποξέρο ο οποίος ε, αρχίζει να βγαίνει εκτός ε, δράσης στο Setup ε, ε, Ένας νομοταγής ε, πολίτης που μπαίνει στο έγκλημα στο Gun Crazy Και βέβαια υπάρχει πολύ συχνά... Ε, ο χαρακτήρας της μοιραίας γυναίκας της femme fatale όπως στο Gilda και πολλές φορές ε, υπάρχει κάποιος ε, χαρακτήρας ο οποίος είναι απλά θύμα των περιστάσεων όπως επί στο Dead on Arrival. Αν σας έχει ανοίξει η όρεξη όλες αυτές τις πολύ όμορφες μουσικές που ακούμε απόψε και σας ανοίξει η όρεξη για να απολαύσετε αυτές τις ταινίες σας έχω πολύ καλά νέα διότι νομίζω στην πανδημία τον ανακάλυψε. αυτό. Ε, ξέρετε την περίοδο που καταναλώναμε άπειρο ε, περιεχόμενο στο ίντερνετ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κανάλι ελληνικό στο YouTube. Αν γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες film noir θα βρείτε το εν λόγω κανάλι που έχει κοντά 200 ταινίε, υποτιτλισμένες και φυσικά ελεύθερες. Και όπως σας είπα, οι περισσότερες από αυτές είναι κάπως μικρές σε διάρκεια για τα σημερινά δεδομένα, οπότε τι να πω, μπορείτε και απόψε άμα το ποθείτε να δείτε ε, μία από αυτές. Είναι όλες ε, ε, επιλεγμένες ε, μία και μία. Ίσως η πιο κλασική από αυτές... Ε, εντάξει εκτός από το Καζαμπλάνκα και η ταινία που χαρακτηρίζεται όσο έτσι το πιο ενδιαφέρον plot twist στην υπόθεση είναι φυσικά αυτή η ταινία από το 1941 το γεράκι της Μάλτας much of anybody's help, You're good. It's chiefly your eyes, I think, and that throb you get in your voice when you say things like, be generous, Mr. Spade. I deserve that. But the lie was in the way I said it. Not at all in what I said. It's my own fault if you can't believe me now. Now you are dangerous. <laughs> Here's to Blaine speaking. In clear understanding. You're a close-mouthed man? Oh, I like to talk. Better and better. I distrust a close-mouthed man. He generally picks the wrong time to talk and says the wrong things. I do like a man who tells you right after he's looking out for himself. Don't we all? I don't trust a man who says he's not. Uh-huh. By God, sir, you're a chap worth knowing. An amazing character. Give me your hat. Never mind that. Let's talk about the blackbird. All right, sir. Let's. Let's. It is it. Make sure. send you over. But chances are you'll get off with life. That means if you're a good girl, you'll be out in 20 years. I'll be waiting for you. If they hang you, I'll always remember you. Connie on Air. Music of your dreams. Ακριβώς τα μισά της αποψηνή εκπομπή, μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει, αφιέρωμα στα μουσικά θέματα των ταινιών film noir, ακριβώς πριν το spot τον 8, ακούσαμε το θέμα της ταινίας «Το γεράκι της Μάλτας». Είναι μια ταινία παραγωγής του 1941, σε σκηνοθεσία John Χιουστόν Φυσικά παίζει ο Humphrey Μπόγκαρτ στο ρόλο του ιδιωτικού detective Sam Spade και η Mary Astor στο ρόλο της femme fatale του. Οι δύο πρωταγωνιστές πλωσιώνονται από τους Gladys George, Peter Λορέ και Sydney Greenstreet. Τι, τι συμβαίνει όμως με το γεράκι της Μάλτας και τι είναι βασικά το γεράκι της Μάλτας. Το 1539 οι πότε του ναού της Μάλτας πλήρωσαν φόρο στον Κάρολο το 5ο της Ισπανίας στέλνοντάς του ένα χρυσό γεράκι στολισμένο με πετράβια. Αλλά οι πειρατές λελάτισαν το πλοίο και η τύχη του γερακιού της Μάλτας παραμένει μυστήριο μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι το εισαγωγικό κείμενο που βλέπουμε καθώς πέφτουν οι τίτλοι έναρξης ταινία. Στο διατάφτα, στο Σαν Φραντζίσκο του 1941, ο ιδιωτικό ερευνητής Σαμ Spade, ο Μπόγκαρτ δηλαδή, και ο συνέτερός του, Μάιλς Άρτσερ, συναντούν την υποψήφια πελάτησα, Ruth Wanderley. Η Wanderley ισχυρίζεται να αναζητά την αδερφή τη που έχουν χαθεί τα ίχνη της, η οποία διατηρεί σχέση με έναν άντρα που ονομάζεται Floyd Thursby. Ο Άρτσερ συμφωνεί να την ακολουθήσει εκείνο το βράδυ σε ένα ραντεβού με τον Θέρισμπη και να βοηθήσει να πάρει την αδερφή της πίσω. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, μόνο η αρχή είναι αυτή της υπόθεσης, θα σας περιγράψω παραπάνω για να μην κάνω τυχόν σπόιλερ. Θα αναρωτηθείτε βέβαια, ναι, στην Αμερική κάνανε film noir στην Ευρώπη. Καθυστέρησε μάλλον λίγο το πράγμα λόγω των ρημαγμένων κινηματογραφικών στούντιο από τον πόλεμο και όχι μόνο το στούντιο, δηλαδή τη κοινωνίας ολάκαιρης. Και θα αναρωτηθείτε, κανείς άλλος δεν ακολούθησε το είδο Κι όμως ε, και στην μικρή μας τη χώρα βγήκαν ταινίε, ελάχιστε, βέβαια, αλλά πολύ δυνατές. Για τους παλιούς φανς της εκπομπής θα θυμάστε πριν τρία χρόνια περίπου που είχαμε κάνει αφιέρωμα στο soundtrack που είχε επανεκδοθεί σε βινήλιο της ε, ταινίας «Έγκλημα στα παρασκήνια». Και από αυτήν την ταινία ακούσαμε το, το μουσικό θέμα ακριβώς ε, μετά το spot ε, φυσικά σε μουσική μίμη πλέσα, ο οποίος παρεπιπτόντως σε λίγο... Αν όλα πάνε καλά ο άνθρωπος, το 2024 κλείνει τα εκατό του χρόνια. Ζωή να έχει. Συνεχίζουμε με πάλι χολεγούδιανά δημιουργήματα, 1941 και η ταινία «Χάη Sierra. Ago, he was getting ready to do a job back in Iowa. And one of the guys got the shakes. Well, pretty soon we found out that this guy with the shakes had talked too much. Pretty soon, Lefty just touched the trigger a little. And the gun went... like that. The rat fell out of his chair dead, and we drove off and left him there. <laughs> yeah. The gun just went... You know, sometimes when you're out in the night and you look up at the stars, you can... You can almost feel the motion of the earth. It, it's like a little ball that's turning through the night... with us hanging on to it. Why, that sounds like poetry, Roy. It's pretty. This caper means a lot to me, so don't let me down, Roy. I never let nobody down, Mac, you know that. Oh, I know, I know, but I've been dealing with such a lot of screwballs lately. Young twerps, soda jerkers and jitterbugs. Well, it's a relief just to talk to a guy like you. Yeah? All the A1 guys are gone. Dead. We're an Alcatraz. for all the 14-carat saps starting out on a caper with a woman and a dog. I'm awful sorry for the way I've acted. You got nothing to be sorry about. Yes, I have. Nagging at you and flying off the handle. Oh, I like it. I mean, that's the way married people ought to act. Listen, my ma and pa fought like cats and dogs, going on 40 years. I wouldn't give you two cents for a dame without a temper. Any minute now, it may be curtains for Roy Earle. This seems to be the coldest place in the world tonight, cold and unreal. One is awe-stricken by the gruesomeness of this rendezvous with death. The morbidly curious onlookers standing by as if they watched a game. The tall pine trees clustered around like a silent jury. The stern-faced officers of the law waiting for the kill, and up above a defiant gangster from a simple farm on the flats of Indiana, about to be killed on the side of the highest mountain peak in the United States. Mister, what does it mean when a man crashes out? It crashes out? It's a funny question for you to ask now, sister. Means he's free. Free. Η Σιέρα λοιπόν είναι το φιλμ του 1941, πάντα νουάρ, σκηνοθέτης ο Ραούλ Βόλτς, ε, γράφτηκε από τον William Μπέρνετ και τον John Χιούστον από μια προσαρμογή του μυθιστορήματος του Μπέρνετ και πρωταγωνιστούν ακόμα μια φορά η Άιντα Λουπίνο και φυσικά ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Η πλοκή ακολουθεί την καριέρα ενός εγκληματία, ο οποίος ε, μπλέκεται σε μια ληστεία κοσμημάτων, σε ένα τουριστικό θέρετρο, στην ε, Σιέρα Νεβάδα της ε, Καλιφόρνια, Μαζί βέβαια είναι και η ε, νεαρή ε, ε, πρώην ε, χορεύτρια ε, Άιντα Λουπίνο. Ε, η ταινία αυτή είναι η ταινία η οποία έβγαλε επί τον ε, Humphrey Μπόγκαρτ ε, από βοηθητικούς ρόλους σε leading character που λένε και στο χωριό μου. Μέρη τη έχουν γυριστεί στο Whitney Portal που είναι στους πρόποδες του Whitney Όρους ε, και το σενάριο ε, συγγράφτηκε από τον Τζον Χιούστον ο οποίος ήταν ε, φίλος έτσι, επιστήθιος του Bogart και drinking partner, διαβάζω εδώ, στη Wikipedia προσαρμογή όπως είπαμε με το μυθιστόρημα του William ε, Burnett τον οποίο αν δεν σα λέει τίποτα το όνομα του έχει γράψει και άλλα βιβλία όπως το Little Caesar και φυσικά τον ε, Σημαδεμένο ε, το, η ταινία αυτή έκανε πολύ χειρούς τους δεσμούς φιλίας μεταξύ του Bogart και του Houston και όπως είπα και πριν έκανε ας πούμε το μεγάλο breakthrough για την καριέρα του Bogart, που από εκεί που ήταν σε πιο δεύτερου ρόλους έγινε ξεκάθαρα από εκεί και επί τα πρωταγωνιστής. Και βέβαια η ίδια έδωσε και το breakthrough για τον Houston και δίνοντάς του την δημοσιότητα που χρειαζότανε για να κάνει την μεταστροφή από συγγραφέα σε σκηνοθέτης που πράγμα που έκανε ένα χρόνο μετά σκηνοθετώντας το γεράκι της μάλτας που ακούσαμε και πιο πριν το μουσικό θέμα νομίζω από τις πιο κλασικές ταινίες και αυτές 4 χρόνια τρία χρόνια μετά θα ακούσουμε το μουσικό θέμα από την ταινία Murder My Sweet. σφινάκι ήταν αυτό το θέμα. Σας είπα στην αρχή ότι δεν θα ακούσουμε λόγια πέραν των δικών μου και όμως βρήκα δύο μίξεις οι οποίες έτσι παίζαν μεταξύ του μουσικού θέματος και ακούγαμε και κάποιες ατάκες από τον Bogart. Μιλάω για τα δύο προηγούμενα κομμάτια που ακούσαμε. Το 1944 ήταν αυτή η ταινία που ακούσαμε το μικρό θεματάκι «Murder My Sweet» στο Ηνωμένο Βασίλου κυκλοφόρησε ω «Farewell My Lovely». Αμερικάνικο πάντα film noir λοιπόν, σκηνοθέτης Edward Dmitric και πρωταγωνιστούν Dick Powell, Claire Trevor και Anne Σιρλι. Στο τελευταίο της, της ταινία πριν αποσυρθεί οριστικά ακόμα ένα, μια ταινία που βασίζεται σε βιβλίο, πολύ μου αρέσει αυτή η συνήθεια. Φαντάζομαι ήταν εποχές που ίσως οι σεναριογράφοι δεν ήταν τόσο, τι να πω, αποδεκτό επάγγελμα ή μπορεί και οι συγγραφείς να είχαν έτσι πιο πολύ καλό κύρος και να ήταν εύκολο να έχεις μια εμπορική επιτυχία με ένα ας πούμε, βιβλίο που να ήταν best seller για την εποχή. Βασίζεται λοιπόν η ταινία στο βιβλίο του Raymond Chandler του 1940... «Farewell, My Lovely», εξού και ο τίτλος έτσι στο κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν η πρώτη ταινία που μας παρουσιάζεται ο βασικός χαρακτήρας του Raymond Τσάντλερ... ο σκληροτράχυλος ιδιωτικός detective, πιο άλλο, βέβαια, ο Philip Μάρλο. Ακόμα μια πολύ όμορφη αφίσα κατά τα ήθη της εποχής ένας ε, μοιραίος ε, detective να κοιτάζει την femme fatale από κάτω και η οποία το κοιτάζει έτσι κάπως, ε, πώς να το πω παραδομένη ε, όπως είπα και πιο πριν οι περισσότερες από αυτές τις ταινίες υπάρχουν ε, ελεύθερες στο youtube υπάρχει ένα πολύ όμορφο ελληνικό κανάλι με τον τίτλο film noir ε, πάνω από 160 ταινίε, μπορείτε να τι βρείτε και υποτιλισμένες στα ελληνικά ε, βέβαια φαντάζομαι ότι αν θέλετε έτσι καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και Μπορείτε να τις βρείτε και σε DVD Blu-ray και τα γνωστά format. Άλλο ένα μουσικό θέμα από τον συνθέτη που από ό,τι κατάλαβα πολύ άρεσε στον όμιρο Και έψαχνε Μανιοδός από ό,τι μα έγραψε στο τσάτ τα βινήλια του κάποτε Μίκλος Ρόζα, The Killer's Prelude Οι επαγγελματίες δολοφόνοι καταφτάνουν σε μια μικρή πόλη του Νότου και σκοτώνουν τον Ολ Άντρεσον, στο ρόλο εδώ Μπαρτ Λάνκαστερ. Έναν άντρα γνωστό με το ψευδόνιμο Ο Σουηδό, που είχε κατασταθεί στην πόλη το τελευταίο χρόνο και είχε πιάσει δουλειά σε βενζινάδικο. Ο Σουηδό είχε κάνει ασφάλεια ζωή και ο υπάλληλο τη ασφαλιστική, Τζιμ Ριάρτον, Έντμοντ Ομπράιν, ο ηθοποιό, προσπαθεί να ξεχνιάσει το μυστήριο τη δολοφονία του και παρά τι του αφεντικού του. Ξεκινάει λοιπόν την έρευνά του μιλώντας με φίλους και γνωστούς στο περιβάλλον του Σουηδού και όλοι οι δρόμοι τον οδηγούν στην Kitty Collins η Ava Gardner μια δίστακτη γυναίκα που οδήγησε το νεαρό άντρα στην καταστροφή πού όλα αυτά μα φυσικά στην ταινία The Killers του 1946, σκηνοθεσία Robert Siontmack βασισμένη κιόλα, σε ομώνυμο δίηγημα του ││││ Lancaster, ││ και Edmond O'Brien. Στην ταινία επίση έκανε τον τεμπούτο του ο Βίλιαμ στο ρόλο ενό από του τολοφόνου του τίτλου. Επίση φοβερό αφησάκι. Μακάρι να μπορούσα να σα το δείξω. Έχω την εντύπωση ότι αυτέ τι ταινίε μα συγκινούν. εκτός ε, επειδή έχουν φοβερή μουσική που αυτό το έχουμε αναλύσει αρκετά και το έχουμε μπεδώσει. Νομίζω ότι επειδή η εποχή το πρότασε. Η. πώ να το πω. Οι υποθέση ήταν πιο ζουμερές, το σενάριο πιο μεστό και υποκριτική, καλύτερη. Δεν θα παίξω το χαρτί της να πω για τα παλιά καλά αθώα τέλεια χρόνια. Απλά έχουν έτσι κάτι δεν ξέρω. Για, για μένα νομίζω έχουν κάτι το απλοϊκό ε, στη σύλληψη, αλλά πολύ έτσι φροντισμένο στις λεπτομέρειες. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα θέμα, ε, σποτάκι μετά και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. David Ranskin, μουσική από του 1948, Force of Evil. Listen to the Knights of Magic. Θα ήθελα να μπορούσα να μην σα έπαιζα σποτάκια, αλλά δεν γίνεται. Έτσι είναι η ροή του τσικπομπής. Απλά μεσολαβούν τα σποτάκια και πρέπει να σας πω πληροφορίες μαζεμένες. Ακούσαμε πιο πριν, πριν το σποτ, δηλαδή τον την το μουσικό θέμα από την ταινία «Force of Evil». Ο νόμος των γκάγκστερ στα ελληνικά ε, Αμερικάνικη παραγωγή 1948, σκηνοθεσία Άμπραχαμ Πολόνσκι και σενάριο των Πολόνσκι και Άιρα Βόλφερτ βασισμένο τη έκπληξη ακόμα σε ένα μυθιστόρημα Οι άνθρωποι του Τάκερ Εκεί πρωταγωνιστούσαν Τζον Γκάρφιντ, Μπέατρις Σπίρσον και Ρόι Ρόμπερτς Μετά το σποτ ε, ακούσαμε αυτό το πολύ μεγάλο Μέντλαι Σουίτα ε, είναι. Από την ταινία The Night and the City, η νύχτα και η πόλη του 1950. Και φυσικά ήταν για ακόμα μια φορά ο Φεσ Waxman. Η, το Night in the City ήταν η σκηνοθεσία του Zil Dassèν. Πρωταγωνιστέ Richard Woodmark, Τζιν Turkey και Wiggie Withers. Η ταινία είναι βασισμένη και αυτή, πολύ καλά το φανταστήκατε, στο μόνιμο μυθιστόρημα του Gerlard Kers, το οποίο διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη από τους Austin Depster, William Watts και Joe Isinger. Νόμιζα ότι δεν θα τα τραγούδια, αλλά είναι τόσε πολλές οι πληροφορίες όπου κάποια θα μείνουν και απ' έξω. Δεν πειράζει όμως. Ε, νομίζω ότι ευχαριστηθήκατε και την ευχαριστήθηκα αυτή την εκπομπή πολύ. Ε, να ευχαριστήσω και τον ε, κάποιο ανώνυμο πελάτη που βρίσκεται στον Όμυρο αυτή τη στιγμή για τα καλά του λόγια και τη φίλη Δάφνη που θυμάται και το παλιό αφιέρωμα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος, προλαβαίνουμε όμως πιστεύω δύο θεματάκια. 1949, ταινία, Shockproof και μουσικό θέμα από τον George Duning. Παραλίγο να ξεχαστώ. Όχι, δεν τελείωσε. Έχει λίγο ακόμα. Ε, George Unic και η ταινία του 1949, Shockproof. Θα ήθελα να σας πω πολλά για αυτήν την ταινία. Και για πολλές ακόμα, ε, μάζεψα αρκετά κομματάκια τα οποία αντιστοιχώς δεν ε, πρόλαβα να τα βάλω όλα στο δίωρο. Θυμήθηκα τώρα την επίσκεψη πριν λιγότερο από ένα χρόνο, αν θυμάστε, του χρήσου του Χουλιάρα που είχαμε κάνει μια πολύ όμορφη εκπομπή αφιέρωμα στα Soundtracks και... Είχαμε καταλήξει το συμπέρασμα, βασικά αυτός μου το επέδειξε που είναι και πιο σχετικός ως σκηνοθέτης που είναι ενεργός στον κινηματογράφο ότι τέτοια soundtrack απλά πλέον δεν θα γραφτούν ποτέ. Ο λόγος είναι απλός, τα στούντιο και οι παραγωγοί και οι σκηνοθέτες δεν θέλουν να επενδύσουν ώστε να γραφτούν αυτό που λέμε original scores δηλαδή θέματα γραμμένα για την ταινία, είναι πολύ πιο εύκολο να πληρώσεις ε, τα δικαιώματα για ένα τραγούδι ήδη έτοιμο παρά να διαθέσεις χρήματα, να μπει μια ορχήστρα, ένα συνθέτης και όλα αυτά τα υπέροχα διαμάτια που έχουμε ακούσει ε, μέχρι στιγμής και που θα τα ακούσετε κι εσείς ε, όσοι δεν προλάβατε live που θα ακούσετε αυτή την εκπομπή στην ηχογράφηση. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι η τελευταία εκπομπή για φέτος. Ε, τη χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς να περάσετε υπέροχα στις γιορτές. Να φεράστε φοβερά Χριστούγεννα και ακόμα καλύτερη Πρώτα χρονιά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και ό,τι και να γίνει να μην ξεχνάτε απολαμβάνετε ανεύθυνα.